Αυτέ οι δύο λέξεις θα είναι και το θέμα του απόψινού μας κηρύγματος. Λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή, την Αναστάσιμη περίοδο. Λέξεις οι οποίες δεν θα πρέπει μόνο να τις δούμε στερεότυπα σαν λέξεις, αλλά δύο λέξεις οι οποίες κρύβουν πολύ περιεχόμενο, έχουν μεγάλο βάθος και ίσως όπως θα δείξουν τα πράγματα είναι η έκφραση της πίστεώς μας. Βρισκόμαστε μέσα στην περίοδο της Αναστάσεως, την χαρμόσυνη περίοδο της Εκκλησίας μας, την περίοδο αυτή η οποία έχει σαν, κοινό, σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Η Ανάσταση του Κυρίου, όχι μόνο σαν ένα γεγονός, αλλά σαν ένα μήνυμα, σαν μία πραγματικότητα, σαν μία πραγματικότητα που όπως είπα και προηγουμένως, αν αυτή την πραγματικότητα την ακυρώσουμε, την βγάλουμε από τη μέση, ήδη η πίστη μας, επιτρέψτε μου τη φράση, πάει περίπατο. Καταρχάς θα ξεκινήσω με το γεγονός της Αναστάσεως. Όπως είναι γνωστόν, οι Εβραίοι μέχρι σήμερα, ενώ δέχονται τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό σαν πρόσωπο ιστορικό, δέχονται ότι ο Κύριος πέρασε από αυτή τη γη και από αυτή τη ζωή Κατά ένα χαρακτηριστικό και πρωτοφανή τρόπο, θαυματουργώντας, επιτελώντας πρωτοφανή και πρωτάκουστα θαύματα, φτάνουν μέχρι του ότι ο Κύριος πέθανε. Και από εκεί και πέρα είναι γνωστό το παραμύθι τους, μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, ότι ευθύ μετά την Ανάσταση, όταν οι φύλακες βγήκαν για να διακηρύξουν το γεγονός της Αναστάσεως, αυτοί οι Εβραίοι δηλαδή, οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι τους πρόλαβαν στο δρόμο, τους έδωσαν αργύρια ικανά, πολλά λεφτά, και τους είπαν να πείτε ότι δεν αντέχει ο Χριστός, να πείτε ότι Τον έκλεψαν οι μαθητές Του ενώ κοιμώσανε οι στρατιώτες που Τον φύλαγαν και έτσι κατά αυτό τον τρόπο δυσφήμισαν και συνεχίζουν να δυσφημίζουν την Ανάσταση του Κυρίου. Πολλές φορές έχω μιλήσει επάνω στις αποδείξεις της Αναστάσεως του Κυρίου. Σήμερα όμως θα πω μία ακόμα απόδειξη που πραγματικά είναι αρκετή για να δώσει σε όλους μας την βεβαιότητα της Αναστάσεως και για να δείξει ακριβώς το ψεύδος το οποίο κυριαρχεί μέσα στι τάξης των Εβραίων μέχρι σήμερα. Ποια είναι η απόδειξη. Είναι γνωστόν και το παραδέχονται αυτό οι Εβραίοι ότι ο Κύριος ανέστησε άλλους νεκρούς. Είναι πραγματικό που δεν την αμφισβητούν ότι ο Κύριος ανέστησε και την κόρη του Ιαΐρου ανέστησε τον ιεό τη ανέστησε τον τετραήμερο Λάζαρο τον Λάζαρο ο οποίος επί τέσσερις ημέρες ευρίσκετο μέσα στον τάφο και ήδη είχε αρχίσει να αποσυντήθεται και να βρωμάει παραδέχονται ότι ο Κύριος ανέστησε τον Λάζαρο μετά από τέσσερις ημέρες και αμφισβητούν την Ανάσταση του Κυρίου και το ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ο Κύριος να μπορεί να νικάει τον θάνατο και μάλιστα με τη δική του δύναμη δεν παρεκάλεσε κανέναν δεν εζήτησε τη βοήθεια του ουρανίου πατρός με τη δική του δύναμη ενίκησε τον θάνατον σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις πώς λοιπόν ενώ εδώ νικάει τον θάνατο πως δεν είναι δυνατός να νικήσει και τον δικό του θάνατο και επομένως εφόσον δεχόμεθα και εφόσον δέχονται και οι Εβραίοι ότι ο Κύριος ανέστησε νεκρούς στην επηγής παρουσία του είναι εντελώς αβάσιμο να υποστηρίζουν ότι δεν θα ήταν δυνατός να αναστήσει και τον ίδιο τον εαυτόν του. Βεβαίως υπάρχουν πολλές άλλες αποδείξεις για τις οποίες όπως σας είπα θα, ήθελα, θα χρειαζόταν μάλλον ιδιαίτερο κήρυγμα, θα χρειαζόταν ιδιαίτερο θέμα για να το πραγματευτούμε αυτό ακριβώς το στοιχείο δηλαδή τι αποδείξει της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Χρησιμοποίησα όμως αυτό το παράδειγμα, μάλλον αυτή την απόδειξη, για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να έρθω ακριβώς στο θέμα μου, που όπως σας είπα είναι οι δύο λέξεις, Χριστός ανέστη Και το πρώτο το οποίο δείχνουν οι δύο αυτές λέξεις είναι ακριβώς ότι εκφράζουν μία ιστορική πραγματικότητα. Οι δύο λέξεις «Χριστός Ανέστη» δεν είναι μία ουτοπία, δεν είναι μία ευχή, δεν είναι ούτε καν μία θεωρία, ανυπόστατος θεωρία των Ορθοδόξων, αλλά είναι ακριβώς μία έκφρασης, μία βεβαιώτης, ενός συγκεκριμένου πραγματικού γεγονότος. Επομένως, όταν κατά την υπόδειξη της Εκκλησίας, ο Μιλής με αυτές τις δύο λέξεις, αντίχερετισμού, αντί του Καλησπέρα, του Καληνύχτα, του Καλημέρα, του Χαίρετε, του Γεια σας, χρησιμοποιείς αυτές τις δύο λέξεις, αφενός με εκφράζει την χαρά σου, δια την Ανάσταση του Κυρίου. <Ρι> Θα σας κάνω μία απλή ερώτηση. Ας πούμε, δεν συνέβη ποτέ, υπόθεση κάνουμε. Ας πούμε ότι κάποιος άνθρωπος δικό σας συμβαίνει να φύγει από τη ζωή και εντελώς ξαφνικά, θαυματουργικά αναστέλεται. Ασφαλώς η χαρά σας θα είναι παραπάνω από χαρά. Θα είναι ενθουσιασμός. Και σας ρωτώ, βγαίνεις από το σπίτι σου. Ποια θα είναι η πρώτη λέξη που θα πεις στον οποιονδήποτε συναντήσεις γνωστό ή ακόμα και άγνωστο μπροστά σου. Ούτε καν χαίρεται, ούτε καν καλησπέρα, ούτε καν καληνύχτα. Ποια θα είναι η πρώτη σου κουβέντα. Θα είναι ακριβώς η έκφραση της χαράς σου. Και η χαρά σου είναι ότι ο δικός σου άνθρωπος αναστήθηκε. Και η πρώτη σου κουβέντα που θα πεις ποια θα είναι «Ξέρεις, το παιδί μου αναστήθηκε. Πέθανε και αναστήθηκε». Να γιατί η Εκκλησία, οι Άγιοι Πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι φωτισμένοι Άγιοι της Εκκλησίας μας έβαλαν αυτές τις δύο λέξεις για να αντικαταστήσουν όλες τις άρες και ρετούρε οι οποίες δυστυχώς ή ευτυχώ επικρατούν ανάμεσα στους χριστιανούς. Διότι αυτές τουλάχιστον τις ημέρες δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πιο σημαντικό γεγονός καμία μεγαλύτερη χαρά μέσα μας και μόνο αυτή η χαρά να είναι μια διαρκής έκφραση μέσα από το στόμα μας. Ότι ο Χριστός Ανέστη, ο Χριστός ο Θεός μας, που δεν υπάρχει πιο αγαπητό πρόσωπο. Δεν πρέπει να υπάρχει, τι αγαπητό, πιο λατρευτό πρόσωπο από τον Χριστό. Ο Χριστός Ανέστη. Πέρασε Πατέρα, πέρασε Πατέρα, πέρασε πέρασε Πατέρα. Όταν λοιπόν λέμε Χριστός Ανέστη, η χαρά μας, οι δύο αυτές λέξεις εκφράζουν το μεγαλείο της χαράς, που πρέπει να υπάρχει μέσα στην ψυχή του κάθε χριστιανού, μέσα στην καρδιά του κάθε χριστιανού, διότι έχουμε ένα πρωτοφανές, συγκλογιστικό, φοβερό γεγονός, το οποίο σηματοδοτεί πολλά πράγματα για όλους μας. Όταν λες Χριστός Ανέστη, τι άλλο κάνεις? Λες μία αλήθεια Ίσως την μόνη αλήθεια Μία αλήθεια Που όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος Επάνω σε αυτή την αλήθεια Στηρίζεται όλο το οικοδόμημα της πίστης μας Λέγοντας και ομολογώντας και διακηρύσοντας το Χριστός Ανέστη Διακηρύσεις την πίστη σου Διακηρύσεις την αλήθεια της πίστεως. Ή Χριστός ουκ εγγύηρτε, ματέα σου. Ή ο Χριστός ούκο γεγέρτε Ματθαία η πίστης ματεα η πίστηση ημων όμως ο Σπαύλος. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, τότε τζάπα που κηρύττωμε. Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, μάτειον το κήρυγμα ημών Τζάπα που κοπιάζουμε και θέλετε να προχωρήσω λίγο περισσότερο τζάπα που εμείς οι κληρικοί φορέσαμε τα ράσα μας τζάπα που εσείς αγωνίζεστε και βρίσκεστε μέσα στην εκκλησία τζάπα που πηγαίνουμε στις εκκλησίες τζάπα που αγωνιζόμεθα τζάπα που νηστεύουμε τζάπα που προσευχόμεθα διότι λατρεύουμε ένα νεκρό ένα ανύπαρκτο δηλαδή Όλοι οι πίστης, όλο το οικοδόμημα της Ορθοδόξου πίστεως στέκει ακριβώς επάνω σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως. Επάνω σε αυτές τις δύο θεμελιώδεις λέξει. Χριστός Ανέστη. Ομολογήσει λοιπόν το δεύτερο το οποίο γίνεται, το δεύτερο το οποίο κάνεις, Προφέροντες αυτές τις δύο λέξεις ομολογείς την αλήθεια της πίστης Θα έχετε διαβάσει πολλοί από σας τον βίο του μεγάλου πατρός της Ρωσικής Εκκλησίας του Ωσίου Σεραφείμ του Σαρώφ. Αυτός λέγει στη ζωή του είχε Διαρκή Ανάσταση Ζούσε διαρκώς την Ανάσταση του Χριστού Και γι' αυτό Ακόμα και τα Χριστούγεννα Ακόμα και τη Μεγάλη εβδομάδα, Ακόμα και τη Μεγάλη Παρασκευή Αυτό που ε, ε, ανέβησε από μέσα του Ήταν το Χριστός Ανέστη Το γνωστό το περίφημο Χριστός Ανέστη χαρά μου. Όλες τις περιόδους, όλες τις ημέρες του έντους Ο χαιρετισμός του ήταν Χριστός Ανέστη Ακριβώς διότι ζούσε την Ανάσταση του Χριστού Ακριβώς διότι ήθελε να επιβεβαιώνει στον εαυτόν του Ότι ο αγώνας που κάνει δεν είναι μάταιος Διότι λέγοντας το Χριστός Ανέστη Και εσύ και εγώ επιβεβαιώνουμε στον εαυτό μα. Ότι το ότι είσαι μέσα στην εκκλησία, το ότι αγωνίζεσαι, το ότι προσεύχεσαι, το ότι εκκλησιάζεσαι, το ότι νηστεύεις, το ότι αγωνίζεσαι, το ότι προσέχεις, το ότι πολεμάς τα πάθη το ότι εξομολογείσαι, το ότι κοινωνείς. Όλα αυτά θεμελιώνονται, στηρίζονται επάνω στην Ανάσταση του Κυρίου. μέσα από το Χριστός Ανέστη. Τι λέει ο ύμνος, τον είπαμε προηγμένως, δεν ξέρω αν το προσέξετε Χριστός Ανέστη εκ νεκρών και τη ενδυσμήμασι ζωήν χαρισάμενος. Δηλαδή λέγοντας το Χριστός Ανέστη εκείνη τη στιγμή υποδηλώνεις βεβαιώνεις ότι αφού ο Χριστός ανέστη άρα και εμείς θα αναστηθούμε άρα δεν υπάρχει τέρμα στο θάνατο άρα δεν υπάρχει τέρμα στον τάφο άρα δεν υπάρχει τέρμα δεν βάζει τέρμα η ταφόπλακα μετά τον τάφο μετά τον θάνατων ακολουθεί η Ανάσταση όπως την Μεγάλη Παρασκευή την διαδέχτηκε η Κυριακή της Αναστάσεως έτσι και τη δική μας Μεγάλη Παρασκευή που ασφαλώς θα έρθει και αυτή η Μεγάλη Παρασκευή και θα είναι η ώρα που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή η ώρα που θα μπούμε μέσα στην, κα... στην κάσα η ώρα που θα μας βάλουμε μέσα στον τάφο δεν τελείωσε εκεί μετά από εκεί επακολουθεί η Ανάσταση. Την ίδια διαδικασία που ακολούθησε ο Κύριος, αυτή την ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε όλοι μας. Όπως ο Κύριος κατέβηκε ο άδο, κατέβηκε η ζωή εν τάφο, κατετέχνεις Χριστέ, έτσι και εμείς θα κατέβουμε στον τάφο και μετά από τον τάφο θα επακολουθήσει η Ανάσταση όπως επικολούθησε η Ανάσταση του Κυρίου επομένως το τρίτον το οποίο δηλούται το τρίτο το οποίο ομολογείται μέσα από τις δύο αυτές λέξεις που η Εκκλησία μας υποβάλλει να ανταλλάσσουμε ως χαιρετισμό αυτές τις ημέρες Χριστός Ανέστη, Αλυθός Ανέστη οι δύο αυτές λέξεις υποδηλώνουν δείχνουν την πίστη μας εις την μεταθάνατον ζωή την πίστη μας ότι και για μας μετά τον θάνατον θα έρθει η Ανάσταση γι' αυτό προσφιέστατα πολύ κληρικοί και καλώ κάνουν όταν γίνεται ο ενταφιασμός τελειώνει η ακολουθία της κηδίας και γίνεται ο ενταφιασμός την ώρα που κατεβάζουν τον νεκρό εις τον τάφο ψάλουν τον Χριστό σαν έστει ακριβώς διότι είναι η καλύτερη παρηγορία εκείνη τη στιγμή για όλους τους πενθούντες ειδικά όταν ο νεκρός είναι νέο πρόσωπο που καταλαβαίνετε ότι ο πόνος είναι ακόμα μεγαλύτερος ακριβώς η καλύτερη παρηγορία είναι να περάσει το μήνυμα ότι δεν τελείωσαν τα πάντα στο θάνατο μετά τον θάνατον της ενδυσμήμασης ο Χριστός με την αναστασή Του ζωήν χαρισάμενος. Με τον θάνατον Του ο Κύριος έδωσε ζωή και θα δώσει ζωή σε όσους είναι στα μνήματα. Είδατε τι λέει εκεί ο Απόστολος της Κηδίας, τον προσέχετε. Όταν θα έρθει λέει η ώρα θα σαλπίσει ο Άγγελος και όλοι θα αναστηθούν. Το σάλπισμα του Αγγέλου. Προσέξατε τι διαβάσαμε τη Μεγάλη Παρασκευή μετά την επιστροφή του Επιταφείου στην Εκκλησία. Προσέξατε την προφητεία του Ιεζεκείλ με τα οστά τα γυμνά. Όλα αυτά ακριβώ είναι η πίστη μας. Η πίστη μας η οποία εκφράζεται μέσα από αυτές τις δύο λέξει. Χριστός ανέστη, αληθός ανέστη. Άρα και εμεί θα αναστηθούμε όπω ο Χριστό ανέστη. Το τέταρτον, το οποίο εκφράζεται μέσα από τις δύο αυτές λέξεις το είπα ήδη και είναι ακριβώς αναπόσπαστα συγγυρμοσμένο με το προηγούμενο το τρίτο είναι ότι πλέον δεν θα μυρολογούμε και δεν θα μυρώ, πως άλλως να το εκφράσω δεν θα μας πιάνει η κατάκλιψη του θανάτου η απελπισία όταν βλέπουμε τον νεκρό των δικών μας ή τον νεκρό των άλλων και θέλετε να σας πω και πάλι και να το επαναλάβω πηγαίνετε και καλώς κάνετε και πηγαίνετε σε σπίτια να παρηγορήσετε ανθρώπους ανθρώπους πενθούντες αφήστε τα λόγια τα ανθρώπινα Αφήστε καλό ο μακαρίτης καλή μακαρίτησα καλό παιδί καλός άνθρωπος Αυτό που ζητάει ο άνθρωπος και το θυμάμαι κάποτε σε κάποιο σπίτι που πήγα μια μητέρα η οποία χάσε το παιδί της πολύ μικρό όταν άκουσε αυτό το μήνυμα καταλάγιασε ο πόνο μέσα της. Άρα πάτερ ζει ζή, που βρίσκεται στον Θεό, Ήταν και καλό δικείων ψυχέων χείρι Θεού. Ζή, ζή, να σε βέβαιο ήσε βεβαιώσω, είμαι βεβαιότατος βεβαιότατος ακόμα και από την ανατολή του ιδίου και από, από το και από τη δύση του ιδίου. Διότι τα λόγια του Χριστού. Είναι τόσο αλήθεια, τόσο πολύ αλήθεια, που το ώστε είναι αληθέστερα ακόμα και από τα πραγματικά γεγονότα τα οποία τα ζούμε και τα βλέπουμε μπροστά μας. Αν είσαι βέβαιος ότι αύριο θα ξημερώσει, και μην είσαι τόσο βέβαιος, διότι μπορεί να μην ξημερώσει. Αν είσαι βέβαιος ότι ο ήλιο θα βγει από την Ανατολή, μην είσαι τόσο βέβαιο, δεν ξέρουμε. Κάποτε ο Ιησούς τον Αβί τον σταμάτησε τον ήλιο. Και δεν ξέρουμε αν παρουσιαστεί κάποιος καινούριο ο Ιησούς τον Αβί και τον βγάζει τον ήλιο από τη δύση. Δεν το ξέρουμε αυτό. Πολύ περισσότερον βεβαιότερο να είσαι και εσύ και εγώ για την Ανάσταση του Κυρίου και για την Ανάσταση των νεκρών. Ουδεμία αμφιβολία και αυτό θα είναι, αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα, το παρήγορο μήνυμα το οποίο θα πρέπει να προσκομίζουμε στους πενθούντες αδελφούς που ασφαλώς στερήθηκαν την παρουσία προς τους προσώπων Τι άλλο εκφράζουν οι δύο αυτές λέξεις, βλέπετε πόσα μηνύματα δύο λέξεις, πόσα μηνύματα περνούν Χριστός Ανέστη το πέμπτο μήνυμα του Χριστό Ανέστη είναι το ακούσατε τη νύχτα της Αναστάσεως φαντάζομαι να μην είστε από τους προδότες, τους Ιούδες οι οποίοι εγκαταλείπουν την λειτουργία της Αναστάσεως και σπέβδουν στο μαγειρίο να είστε από τους χριστιανούς τους υπεύθυνους και ζηλωτάς χριστιανούς οι οποίοι ξέρουν να τιμούν την Ανάσταση του Κυρίου συμμετέχοντας Καθόλη την τη νύχτα στην λειτουργία της Αναστάσεως. Τι είπε εκείνη η ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου. Έκανε δύο ερωτήματα ο Ιερός Χρυσόστομος. Δύο ερωτήματα τα οποία βεβαίως δεν χρειάζουν απάντησης. Η απάντηση είναι δεδομένη. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον οίκο, δηλαδή, πού είναι, λέει, η θάνατε το κεντρίσου; σου, δηλαδή η δύναμή σου. Ξέρετε, προ Χριστού ο θάνατο ήταν καταπέλτη. Προ Χριστού ο θάνατο ήταν δυναστικός. Όποιο πέθανε ακόμα και οι οι Προφήτες και ο Μωυσής και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ όλοι και ο Τίμιος Πρόδρομος που αξιώθηκε να απλώσει την δεξιά του στην κορυφή του Δεσπότου όλοι αυτοί κατέβηκαν στον άλλο Ο θάνατος τους πλάκωσε, ο θάνατος ήταν τυρανγικός πέρασαν από τα κελιά του θανάτου πέρασαν από τα κελιά της κολάσεω. όλοι αυτοί ως να έρθει ο Κύριος και να κατέβει αυτό που εορτάζουμε το Μέγα Σάββατο να συντρίψει το κράτος του θανάτου και να ελευθερώσει όλους τους απεώνους και κοιμημένους λέγοντας Χριστός Ανέστη τι λες? «Θάνατε δεν σε φοβάμαι» Είδατε πως αντιμετωπίζουν το θάνατο Οι Άγιοι της Εκκλησίας Έρχομαι από το Άγιον νορο Ξέρετε πως αντιμετωπίζουν το θάνατο στο Άγιον Όρος Οι Ευλαβέστατοι εκείνοι, οι Πατέρες, τα Γεροντάκια Καμία ανησυχία Δεν έχει κεντρίο θάνατο πλέον ο θάνατος δεν είναι πλέον δυναστεία. Ο θάνατος δεν είναι πλέον κόλαση. Ο θάνατος δεν είναι πλέον τυραννία. Τα δεσμά του θανάτου ελήθησαν με την ανάσταση του κυρίου. Δεν υπάρχει φόβο θανάτου πλέον. Για τον χριστιανό κυριαρχεί η ανάσταση. Ο θάνατος είναι ένα επεισόδιο απλό. Ο Θάνατος είναι ένα πέρασμα μία διάβαση, να πω κάτι άλλο ένα Πάσχα είναι ο θάνατος ο θάνατο είναι ένα Πάσχα Πάσχα, μάγιστα Πάσχα για να ανατρέψουμε λίγο στο παρελθόν για να πάμε λίγο πίσω στους Αγίους Μάρτυρες όχι πίσω, σήμερα μεθαύριο γιορτάζουμε τον Άγιο Γεώργιο Ξέρετε τι γιορτάζουμε Την ημέρα του θανάτου του Διότι αυτό είναι το Πάσχα του Αυτή είναι η διαβασή του Τι λέει το Ευαγγέλιο της Κηδίας τώρα Αυτός λέει που, πεθα... που πεθαίνει μεταβέβει και εκ θανάτου Εις ζωή Όποιος πεθαίνει, φεύγει από το θάνατο. Εδώ είναι ο θάνατος. Αυτό που ζούμε καθημερινώς, με τις αμαρτίες μας, με τις ακολασίες μας, με τις λόγια μας, με τις απρεπιές μας, με την πίκρα που προσφέρουμε στο Θεό, αυτό είναι ο ψυχικός μας θάνατος. Και λέει ο Κύριος, ότι αυτός που πεθαίνει, εμείς λέμε πάει από τη ζωή στο θάνατο. Λάθος. Ο Κύριος το λέει αλλιώς. Πάει από... πέθανε πάει από το θάνατο στη ζωή μεταβέβηκε εκ του θανάτου στην ζωή και δηλαδή λέει αμήν λέγω ειμήν την αλήθεια σας λέω ποιος το λέει η αλήθεια ο Κύριος ο Κύριος που είναι η αλήθεια αυτός λέει αυτά τα λόγια Το πέμπτο μήνυμα, λοιπόν, είναι θάνατος, μην τον φοβάστε το θάνατο. Οι προ του Χριστού είχαν κάθε λόγο να φοβούνται τον θάνατο. Διότι ήξεραν ότι όσο κι αν αγωνίζοντο, όσο κι αν προσπαθούσαν, εκεί στα κολαστήρια της κολάσεως θα ήσαν, θα καταδυναστεύεται η ψυχή τους, ο σατράπης σατανάς θα ήταν αυτός που θα του βασάνιζε μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου να έρθει ο Χριστός στη γη. Τώρα όμως με τον θάνατο και την ανάσταση του Κυρίου θάνατος δεν υπάρχει. Τον θάνατο μην τον φοβήσει. Στον θάνατο θα το να πω μη, μη στενοχωριέσαι. Μη σε πιάνει ο φόβος η δηλία του θανάτου. Να είσαι εξομολογημένο, να είσαι έτοιμος μη στενοχωρήσε είναι δεδομένη η πορεία σου περνά από το θάνατο και βρίσκεσαι στη ζωή συνετρίβει ο θάνατος αλλά συνετρίβει και ο διάβολος έχουμε και τη συντριβή του διάβολου λέγει στην ιστορία του Αγίου Χριστοφόρου υπάρχει μία παράδοσης. Ο Άγιος Χριστοφόρος θα τον γιορτάσουμε σε λίγες ημέρες. Στις 9 Μαΐου λέγει λοιπόν ότι ο Άγιος Χριστοφόρος όταν άκουσε ότι υπάρχει βασιλιάς και ο βασιλιάς είναι δυνατός θεώρησε μεγάλη του τιμή να υπηρετήσει τον δυνατό το βασιλιά. Πήγε λοιπόν στο βασιλιά του τόπου εκείνου ήταν όπως ξέρετε γίγαντας ο Άγιος Χριστοφόρος μόλις τον το Βασιλιά φοβήθηκε. Λέει μη φοβάσαι, δεν ήθελα να σου κάνω κακό. Ήθελα να γίνω υπασπιστή σου, να σε βοηθήσω. Θέλεις με θες, τέτοια μπράτσα να μην τα θέλει, φυσικά τον ήθελα τον πήρε κοντά και. ο βασιλιάς όμως συνεργάζεται με μάγους, με μάγος άκουσε κάποτε ο Άγιος ότι παραπάνω από τον βασιλιά δύναμη έχει ο μάγος α του λέει βασιλιά με συγχωρήσει εγώ θα φύγω από σένα εγώ θέλω να υπηρετήσω τον πιο δυνατό αφού έμαθα ότι παραπάνω από σένα υπάρχει ο μάγος που έχει πιο δύναμη θα πάω στο μάγο κάποια μέρα ακούει το μάγο να κάνει προσευχή Επικαλύτω τα δαιμόνια λέει η μάγε μάγε λέει τι λες σε ποιον μιλάς μπροστά σε ποιον στέκεσαι ευλαβικά γονατιστός Αλλά είναι το αφεντικό μου ο διάβολος α λοιπόν είναι πιο δυνατός από σένα ο διάβολος «Α, θα πάω στον διάβολο», «Να γίνω υπασπιστής του διάβολου» πήγε στον διάβολο, τον πήρε ο διάβολος στα φτερά του, γύρναγε πολιτείες και χωριά αλλά κάποια μέρα λέγει περνούσε στα φτερά του σατανά περνούσε λέει από ένα σημείο και ο σατανάς τον έπιασε τρόμος και φόβος λέει διάβολα τι φοβάσαι; εγώ είμαι εδώ θα συμπερασπιστώ εγώ τίποτα τα σαγόνια του για όλου βαράγκα βρε μην τρέδεις, τι έπαθες α λέει ξέρεις που βρισκόμαστε τώρα που βρισκόμαστε είμαστε πάνω από τον Γολγοθά και τι είναι ο Γολγοθάς ο Γολγοθάς είναι εκεί που μου σπάσε το κεφάλιο ο Χριστός και έτσι εγνώρισε τον Χριστόν ο Άγιος Χριστοφόρος και υποτάχθηκε πλέον στην δύναμη του Χριστού συνετρίβει ο διάβολος αν ρωτήσει τον διάβολο τι φοβάται θα σου πει φοβάμαι τον Σταυρό φοβάμαι την Ανάσταση, Φοβάμε το Μέγα Σάββατο που δεν πατάει καλή συνεκρισία, πατάει για τη Μέγα Σάββατο το Μέγα Σάββατο φοβάμαι. εκεί που λέει ο παπάς ντυμένος την πανηγυρική του στολή Ανάστα ο Θεός Ανάστα ο Θεός και την ύφτα της Αναστάσεως Αναστεί το ο Θεός και διασκορπιστεί το σαν η εχθή αυτού τα διαόλια φεύγουν δεν αντέχουν Ανάσταση Χριστού Να τη με τον Χριστός Ανέστην με τον Χριστός Ανέστη διακηρύττης τη συντριβή του θανάτου αλλά και τη συντριβή του διάολου δεν υπάρχει φόβος πλέον να μην φοβάμαι τον διάολο να μην τον φοβάσαι τον διάολο τη θυμάμαι αυτή την κουβέντα όταν πρωτοπήγα στο αγιονόρος νόρο και πήγα σε ένα Άγιο γέροντα εκοιμήθη πλέον και του λέω πέσε μου λέω παπούλιο, πέσε μου κάτι να το θυμάμαι έτσι μου λέει ελάβομαι πήρε στην αγκαλιά του, ήταν άρρωστη τσάπλα μου πήρε το κεφάλι εγκαλιά του να σου πω κάτι μη φοβηθείς ποτέ το διάολο ποτέ, δεν έχει καμία δύναμη καθόλου μην τον φοβηθείς αυτόν που να φοβάσαι είναι ο εαυτός σου τον εαυτό σου να φοβάσαι το διάολο δεν το δούμε. Άμα μου λέει μιλάς την Παναγία δεν της μιλάμε, δεν της μιλάμε δεν υπάρχει σατανάση. Διασκορπιστεί το σαν οι εχθροί αυτού σκόνη ως δίκεται κυρός από προσώπου πυρός όπως η φωτιά λέει καίει το κερί και το λιώνει έτσι γίνεται ο σατανάς μπροστά στη δύναμη του Χριστού. Κερί που λιώνει, ξαφανίζεται. Ως εκλείπει καπνός εκλυπέτωσαν, ω δίκεται κυρός από προσώπου mm. Δεν έχει λόγο να φοβάσει. Να μήνυμα που σου προσφέρουν οι δύο αυτές λέξεις. Χριστός Ανέστη. και άλλα πολλά μαρτυρούν και δηλούν οι δύο αυτές λέξεις καθώς και οι δύο λέξεις προ απάντηση Χριστός Ανέστη και Αγγιθός Ανέστη όμως θα απαντήσω και σε ένα άλλο ερώτημα Τι δείχνει η άρνησης να χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις διότι μην το κρυβόμαστε μεταξύ μας μιλούμε να είμαστε ειλικρινεί, μην κρυβόμεθα πίσω από το δαχτυλό μας Χριστιανοί πολύ σπάνιο πλέον να ακούσεις Χριστός Ανέστη ή Ανέστη πάει το καταργήσαμε ντρεπόμαστε τι θα πει ο άλλος, πώς θα με αντιμετωπίσει ο άλλος, άμα πω Χριστός Ανέστη θα γελάσει ο άλλος, άμα πω Χριστός Ανέστη θα με ειρωνευτεί ο άλλος. <Συρίζοντας> Αυτή είναι η αλήθεια. <Συρίζοντας> Ή μήπω υπάρχουν άλλες αλήθειες, που ίσως είναι και οι πραγματικές αλήθειες. Διότι αυτό είναι δικαιολογία, είναι ψεύδο να λες ότι δεν χρησιμοποιώ τις λέξεις Χριστός Ανέστη, Αγυθός Ανέστη διότι σκέφτομαι πώς θα με αντιμετωπίσει ο άλλος δεν είσαι ειλικρινής και θα το δείτε παρακάτω πρώτα πρώτα Σε αυτούς που δεν χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις, θα κάνω μια ερώτηση. Εσύ που δεν λες το Χριστός Ανέστη, κοίτα κατάματα την εικόνα του Κυρίου και πέσω, πιστεύεις την Ανάσταση ή όχι. Διότι για μένα, αυτός που δεν το λέει, δεν πιστεύει. Δεν την πιστεύει την Ανάσταση του Κυρίου. Ανήκει στην τάξη των γραμματέων και των φαρισαίων. Αυτός δεν είναι χριστιανός. Αυτός χρησιμοποιεί το όνομα του Χριστού. Δια να και να κοροϊδεύει. Εάν πιστεύεις στην Ανάσταση του Κυρίου Εάν για σένα ο Χριστός είναι όχι κάτι, εάν για σένα ο Χριστός είναι το υπερπάνόνομα, εάν για σένα ο Χριστός είναι το προσφυλέστα των πρόσωπων, το λατρευτό πρόσωπο, ο μεγάλος σου έρωτας. Για τους μικρούς έρωτες, για τους ευτερισμένους έρωτες, για τους αμαρτωλούς έρωτες δεν τρέπεσαι και τους διακηρύβεις και καμαρώνει, για τον μεγάλο σου έρωτα που λες ότι είναι ο Χριστός για τον μεγάλο σου έρωτα που θες να λέγεσαι χριστιανός τρέπεσαι να μιλήσεις άρα δεν πιστεύεις αν το πιστεύεις. Αν μέσα σου ήταν μία ζωντανή πίστη, το Χριστός Ανέστη θα το και θα κράβγαζες μάλιστα. Θα έκανες αυτό που έκανε η Μαρία η Μαγδαλλινή η οποία όταν είδε το Χριστό με τα μάτια της και της είπε ο Κύριος είπαγε πήγαινα να το πεις στους μαθητές μου έτρεξε σαν τρελή. Γιατί έτσι την είπαν οι μαθητές. Προσέξτε τι λέει. Έχετε διαβάσει το Ευαγγέλιο. Δεν το διαβάσετε. Τι να σας κάνω. Τι να σας κάνω όταν μπήκερα μέσα στους μαθητές και τους είπε ανέσπιε κρεφτό της είσαι τρελή έτσι που την είδαν που έκανε φώναζε δεν είστε καλά σου", τις λέει. τα χαζε τα μυαλά σου για τους εραστές για τους φίλους, για τις φίλες καμαρόγιος για τον Χριστό που θα έπρεπε να είναι ο έρωτας της καρδιάς σου γι' αυτόν ντρέπεσε και κρύβεσαι. Το έχω πει κι άλλη φορά. Αυτός ο οποίος διστάζει, ντρέπεται, κρύβεται, περιορίζει το Χριστός Ανέστη, Αγυθός τη μόνο την Κυριακή της Αναστάσεως και πλέον Μόνο αν του το πει κάποιο θα παριστάνει τον χριστιανό. Ενώ μόνο του αποκρύπτει το γεγονό τη Αναστάσεως, αυτό είναι η δεύτερη πτώση, η δεύτερη κατάπτωση, είναι αρνείται την πίστη του. Ξέρω, ξέρω τι θα λέτε μέσα στο τραπέζι, Ξέρετε τι θα λέτε. Θα σας πω, είναι αυστηρό ο λιμόνιο. αυτά που λέει. Είναι χιλιοηπωμένο, το έχω κορτάσει πλέον τα αυτιά μου και τα ακούνε. Και όμω θα το επαναλάβω. Αυτό ο οποίο ντρέπεται να ομιλήσει για την ανάσταση του κυρίου και κατ' και διά των Χριστών αυτός είναι έχει πλέον από καιρού αρνηθεί την πίστη ξέρετε η άργηση της πίστης δεν θέλει πιστοποιητικό και βεβαίωση η άργηση της πίστης γίνεται εδώ μέσα εδώ κάποτε στα μικρά κηρύγματα διότι όλοι έρχεστε από μικρά κηρύγματα που κάνω και μένω όλοι το έχετε ακούσει σας είπα κάτι ότι αυτός ο οποίο δεν ομολογεί, μάλλον σας είπα κάτι ότι ακόμα και ένα ανάπηρο παιδί να έχεις δεν τρέπεσε και να το παρουσιάζεις και να καυχάσε. και καλά κάνεις πατέρας είσαι και μάνα είσαι ακόμα κι ένα παιδί που τρέχουν τα σάγια του ακόμα κι ένα παιδί κα ακόμα κι ένα παιδί στραβό ακόμα κι ένα παιδί κουφό ακόμα κι ένα παιδί μογγιλένο είναι παιδί σου είναι σκλάχνο σου το δέχεσαι, κααварώνεις, καυχάσαι Εάν κάποιος σε περιγελάσει, είσαι έτοιμος και έτοιμος να τρέξει στα δικαστήρια, να υπερασπιστείς το παιδί σου. Πέσε μου, πού είναι η πίστη σου λοιπόν. Πέσε μου λοιπόν, εσύ που καμαρώνεις για το παιδί σου, τι είπα, για να πει, όχι θα πω κάτι άλλο. Γιατί μου έχουν τύχει τέτοιες περιπτώσεις. Εσύ που καμαρώνεις για το γιο σου, πούνε στις φυλακέ, κακούργος. Και καμαρώνεις. Και παρουσιάζεσαι και σε μένα και σε άλλους. Και λες, τι λες. Το παιδί μου, καλό παιδί. Το πλάνεψαν, το κορόντεψαν, έπεσαν ναρκωτικά, σκότωσε, κάτι του κάνανε το δικαιολογείς καμαρώνει ακόμα και για το κακούργο το παιδί σου καμαρώνει ακόμα και για το πρεζάκια το παιδί σου καμαρώνει ακόμα και για τον κλέφτη, τον απατεώνα, το βιαστή το παιδί σου Για τον Χριστό Για τον Χριστό Ξέρετε ο Κύριος με τέτοια θα μας πρήνει κάθε είναι η ταζία του Θεού μην νομίζετε, ο Κύριος θα μας κάνει σπουδαίες ερωτήσεις μην ότι ο Κύριος θα μας κάνει σαν σοφός που είναι θα μας μπερδέψει, θα μας μπουρδογλώσει όπως κάνουν τώρα οι δικηγόροι εδώ πέρα στα δικαστήρια oh. απλά πράγματα θα σου πει ο απλά πράγματα, απλές ερωτησούλε απλές απλές συντρίσεις για το Χριστό δεν τράπηκε στο όνομά του. Θυμάσαι τι λέει. Όσα αν επεσκυνθεί με του εμού λόγου και ο ιό του ανθρώπου επεσκυνθήσετε, δεν τράπηκε εσύ. Έτριψε στο όνομά μου. Πού είναι τα κανάλια. Να ήταν κανένα κανάλι εδώ πέρα θα λέγανε. καταλαβαίνετε Θα με βγάζω το βράδυ. Κάτα στι ειδήσει. Ομορλό, άκου τι λέει. Μα έβγαλε όλου άπιστος εγώ σας ζητάζω άλλο εγώ το πράγμα σκεφτείτε τα όπως θα είπαμε και θα δείτε ποιο θα είναι το συμπέρασμα του καθενός μέσα μας όποιος με ντραπεί, θα τον εντραπώ αυτή είναι η τοποθέτηση του κυρίου αυτός που ετράφικε το όνομά μου, μην έρθει μεθαύριο! Και μου λέει, κύριε, κύριε, θυμάστε? Κύριε, κύριε, όχι. Ουκίδα εμάς. Δεν σε ξέρω, φίλε. φίλε. Εσύ τράφικες να πεις την αναστασία μου. Εσύ τράφικες να κηρύξεις το όνομά μου. Εσύ τράφικες να πεις Χριστός Ανέστη, ευλογημένοι. Χριστός Ανέστη. Τράπηκες να το πεις. Ουκίδα εμάς. Απέρχεστε, πορεύεστε απ' εμού οι εργάτες της ανομίας. Πηγαίνετε. <Τι> είπα προημένως Χριστό ανέστης σημαίνει πίστης εις την Ανάσταση των νεκρών. Αυτός που δεν το λέει επομένως τι σημαίνει αυτός είναι πλέον Περιού γέγραπτε, φάγωμεν και πίωμαι. Αύριο γάρα ποθνίσκομαι. Αυτό είπα. Αυτό που δεν λέει δεν ομολογεί την ανάσταση του Χριστού. Ουσιαστικά μέσα του δεν πίστεψε και δεν πιστεύει ούτε στην ανάσταση τη δική του. Βέβαια θα έρθει η ανάσταση και τότε θα εκπλαγεί. Ασφαλώς θα έρθει η Ανάσταση και τότε θα έρθουν τα πράγματα μπροστά του δύσκολα και ανυπέρβλητα. Τότε, περί... τότε όταν θα έρθει η Ανάσταση των νεκρών θα μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που ενέπαιζε τα λόγια του Κυρίου μας, ενέπαιζε τα λόγια της Γραφής και έλεγε ότι είναι παραμύθια και ότι η Ανάσταση των νεκρών δεν υπάρχει. Δεν το λες, δεν το πιστεύεις; Γιατί να το πεις. Αφού δεν το έχεις πιστέψει, πώς θα το πεις. Αφού δεν το έχει αποδεχθεί μέσα σου, πώς θα το πεις. Άμα είμαστε οι άνθρωποι του θανάτου που μπροστά μας βαδίζουμε μυρολατρικά και βλέπουμε μόνο τον τάφο και βλέπουμε μόνο μια ταφόπλακα να έρχεται για να κλείσει τον κύκλο αυτή τη ζωή. Πώ θα πει Χριστός Αρέστη, Δεν σου πάει, δεν σου έρχεται, δεν σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει. Το Χριστός ανέστη στο Αγιονόρι, ξέρετε πω οι το λένε, κουράστηκαν να τα ακούει τα αυτιά κουράστηκαν να τα ακούει μου είπαν ερώτησα, λέω Την Ανάσταση τι ώρα τελειώσατε. Ξέρετε τι τελειώσατε. Την Ανάσταση, στο αγενό τη. Αρχίσαν τι 9 το βράδυ και τελειώσατε τι 8 το πρωί. Εσεί τι ρωτήσατε εσεί. Πήγαμε, άκουσα κάτι νούμερα. Άκουσα κάτι νούμερα. Ο Θεό να μα ελέγχει. Ο Θεό να μα ελέγχει, δεν κρίνω κανέναν. Ναι. Ο Θεό να μα ελέγχει μόνο αυτό λέω. Άκουσα η εκκλησία, λέει Τελειώσε μία η ώρα. Ένα λαχιστήριο. Τι λέει Μία η ώρα έξω, λέει, μία η ώρα έξω. Τι λειτουργία έγινε, τι ψάγανε, τι είπανε, τι καταλάβανε από αυτά που είπανε, ο Θεός και η ψυχή τους. Γιατί αφού δεν την πίστεψε στην Ανάσταση, πώς θα την πιστεύω άλλες. να πω κάτι και οι παπάδες, μην νομίζετε. Είμαστε πλέον στην εποχή, να με συγχωρέσει ο παππούλη μου είναι εδώ. Είμαστε πλέον στην εποχή που άρχισαν πλέον οι ιερεί να γίνονται χειρότεροι από του λαϊκούς Είναι η εποχή που λέει ο Άγιος Κοσμά ο Ετολό. Αυτό δεν την πίστεψε. Ο ίδιο δεν την πίστεψε. Πώ θα την διακηρύξει, Πώ θα βγει να τραυγάσει, Χριστός ονέστη. Πώ θα το πει. Εντάξει να μπουρδουλώσει, να τελειώσει. Τη μαγειρίτσα. Εδώ, μαγειρίτσα. Μαγερίτσα. Δεν το λες Ξέρεις γιατί το λες Δεν σου βγαίνει Δεν σου ήρχεται Δεν σου ταιριάζει Δεν σου πάει, Δεν σου πάει. Είναι σαν το κουστούμι αυτό που πάνε το φορέσεις Και στραβώνει Δεν σου πάει το βγάζεις το πετάς Δεν μας πάει Ξέρεις γιατί μας πάει γιατί είμαστε άνθρωποι του θανάτου. Είμαστε άνθρωποι της πολλάς μας. Είμαστε άνθρωποι που ντρεπόμαστε για τον Χριστό. Είμαστε άνθρωποι που λυπούμαστε που είμαστε χριστιανοί. Γι' αυτό δεν το λέω. Το τέταρτο... Πέντε είπα προηγμένως στοιχεία που δείχνουν που δείχνει το Χριστός Ανέστη πέντε στοιχεία και τώρα για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν και δεν τρέπονται να πούν το Χριστός Ανέστη Ποιο είναι το τέταρτο στοιχείο Δρεπόμαστε δια των Χριστών γκρεπόμαστε για τον Χριστό σας είπα για το παιδί σου όχι ας είναι ο χειρότερος αλήτης Αχι είναι ο χειρότερος τρόφιμος των γινιχτερνών κέντρων α είναι ο μεγαλύτερος πρεζάκιας και καυχάσαι για το παιδί σου και δεν θες να ακούσεις και κουβέντα κακή για το παιδί σου Χριστών, που δικαίως θα έπρεπε να καμαρώνεις διότι πέρα από το ότι το έχεις υποσχεθεί πέρα από το ότι είναι ο Θεός σου αλλά λογικά δεν πρέπει να έχει και κάποιο παράπονο ούτε σε πρόσβαλε ούτε εκτέθηκε ποτέ επέναντί σου ούτε κακό σου έκανε να σου αφήσει μια αλγινή εντύπωση κάτι κακό μέσα σου Αυτόν τον τρέπεσε. Είπα προηγμένος κάτι. Όποιος με εντραπεί, είπε ο Κύριος, θα τον εντραπώ. Εγώ θα πω καλύτερα κάτι άλλο. Θα σας συμφέρει. Θα είναι πικρός ο λόγος, αλλά θα σας συμφέρει. Πιστέψτε με. Λέει η Αποκάλυψης το Μυστηριώδες αυτό το βιβλίο της Αιγίας Γραφής Λέει το εξής, μιλώντας αν θυμάμαι προς τον Επίσκοπο Λαοδικίας ο Άγγελος του Θεού, ο οποίος μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού, του Κριτού, που λέει κάτι Σε βλέπω λέει είσαι χλιαρός να είσαι ψυχρός ή ζεστός αλλά επειδή είσαι χλιαρός σε συχάθηκα, θα σε κάνω εμετό Μέλο σε μέση είναι εκ του μου θα σε κάνω εμετό, σε συχάθηκε πλέον η καρδιά μου τι σημαίνουν αυτά τα λόγια τι σημαίνουνε, ναι. να σας πω τι σημαίνουν ποιοι είναι οι ποιοι είναι ζεστοί και ποιοι είναι κρύοι ζεστός είναι ο πιστός στον Θεό κρύος είναι ο άπιστος άπιστο, δεν πιστεύω τίποτα χλιαρός χλιαρός είναι αυτός ο οποίος κρύβεται για τον Χριστό γιατί σου είπα είναι καλό αυτό για σένα άμα ντρέπεις γίνε ψυχρός γίνε ψυχρός προτιμότερο για σένα να αρνηθείς την πίστη σου καλύτερη κρίση θα αντιμετωπίσεις από το Θεό γίνε ψυχρός βεβαίως θα σου πω γίνεται ζεστός αλλά επειδή ζεστός ήδη, ήδη το έχει απορρίψει το έχουμε απορρίψει το ζεστός προτιμόμες το χλιαρός εγώ σου λέω με βάση αυτά τα λόγια του Κυρίου μας στην Αγία Γραφή καλύτερα να γίνεις ψυχρός γίνε αρνητή καλύτερα πήγαινε το Ληξιαρχείο εδώ κάτω κοντά είναι πήγαινε στο Ληξιαρχείο που είναι στο και κάνε μια υπεύθυνη δήλωση άμα μας έμπαινα ναι ξέφεσα, οι ταυτότητες μας μήναν ταυτότητες να γράφετε το θρήσκιο έχουμε τέσσερα εκατομμύρια επογραφές μεγάλο κατόρθρο ποιο είναι η ζεστή από τα τέσσερα εκατομμύρια πείτε μου ποιο είναι η ζεστή, η ζεστή είναι που βράζει η καρδιά του για το Χριστό είναι τέσσερα εκατομμύρια ζεστή μακάρι, μακάρι. Αλλά δεν το βλέπω. Ούτε ο πιο αισιόδοξος θα το πει αυτό. Να μην προχωρήσω περισσότερο για θα σας φάω τον χρόνο. Τέταρτο στοιχείο λοιπόν. Εντροπή δια των Χριστών. Φοβερό πράγμα. Να ντρέπεσαι να ομολογήσει την Ανάσταση του Χριστού. Μα έφτασαν δυστυχώς αυτοί οι ελεηνοί που μαντάρουν αυτό το τόπο μα έφτασαν στο θλιβερό κατάθυμα να τρεπόμαστε να εκφέρουμε το όνομα του Χριστού. Να τρεπόμαστε να μιλήσουμε για την πίστη του Χριστού. Μα να, να, να τρεπόμαστε να μιλήσουμε για το θρησκευμά μας. Και δυστυχώς μπήκαμε σε αυτό το καλού. Και τέλος... Τι σημαίνει να αργήσει να πει το Χριστό σανέσπη; Τι σημαίνει; ε, Είσαι υποχείριον του σατανά; Καλλάζει ο, ο, ο, ο διάολος δίπλα σου καλλάζει; Συμφωνεί με τους ταυρούτες του Κυρίου; Καλός ο Χριστός; Καλός; Έφτασε μέχρι το θάνατο; Πέθανε; Σταματήστε την κουβέντα! Πέθανε! όχι δεν Ανέστη διότι η Ανάσταση τον καίει εσύ που κρύπνεις την Ανάσταση του Χριστού δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να συμφωνήσεις απολύτως με τις υποδείξει του σατανά αυτό θέλει να μην ακούνε τα αυτιά του Ανάσταση να μην ακούνε τα αυτιά του Ανάσταση μην ακούνε τα αυτιά του τάφος Τάφος, κενός τάφος. Μην ακούνε τα αυτιά του. Ανέστη Χριστός και πεπτώ κασιδέμονες. Έχει πάθει συντριβή ο διάολος από την Ανάσταση του Κυρίου. Γι' αυτό αυτός είναι που σε βάζει να ντρέπεσαι, να το κρύβεις και είσαι ασφαλός και υποχείριο του σώτανα. Τελειώνω αγαπητοί μου αδελφοί και εύχομαι τα λόγια αυτά να είναι επισημάνσεις όχι τόσο από πλευρά σπουδαιότητο, όσο κυρίως να είναι επισημάνσεις οι οποίες θα σηματοδοτήσουν στη ζωή μας μία πορεία σωστή αν θέλουμε να λεγόμαστε σωστή ορθόδοξη χριστιανοί. Χριστός ανέστη Μισθός ανέστε εκ νεκρών, θανάτου, θάνατον παντή και της ενισμή ζωήν χαρισάμενος. ζωή μου Να πάτε στο καλό.